Γ, σελίδα 10, στοίχη 1 έως 12, ο πρόδρομος Ιωάννης στην την έρημον. 1. Κατ' τα δίταση κατά τος οποίες ο Ιησούς ιδιώτευε εις Ναζαρέτ, ευγήκε ο Ιωάννης ο βαπτιστής εις δημοσία δημοσίαν δράσιν του και κύριταν στην έρημο τη Ιουδαίας που εκτείνεται προς βοράν της νεκράς ταλάσσης και προς δυσμάς του Ιορδάνου. 2. Και έλεγε «Μετανοείτε» Αλλάξατε αποφασιστικά σκέψει σκέψεις και φρονήματα και ζωήν Διότι πλησιάζει ο καιρός κατά τον οποίο ο Μεσσίας Με την έναν ουράνιον ζωήν που θα μας φέρει Θα εγκαθιδρύσει και επί της γης την βασιλεία των ουρανών 3. Έπρεπε δέκατε εκείνας της ημέρας να εμφανιστεί ο Ιωάννης Και να ακουστεί το κήρυγμα αυτό Διότι αυτός ήταν ο άνθρωπος για τον οποίον επροφήτευσε ο Ισείας ο προφήτης Όταν είπε φωτιζόμενος από το πνεύμα του Θεού. Φωνή ανθρώπου, ο οποίο κράζει στην έρημον και λέγει: Ετοιμάστε τον δρόμων για του οποίου θα έλθει προ εσά ο κύριο. Κάμετε ίσσιου και ομαλού του δρόμου από του οποίου θα περάσει. Ξεριζώσετε δηλαδή από τα ψυχά σα τι αγκαθιέ των αμαρτωλών παθών και ρίψετε μακράν του λήθου του εγωισμού και τη σκληρότητο, και καθαρίσετε με τη μετάνοια το εσωτερικών σα για να δεχθεί τον Κύριον». 4. Σύμφωνος δε προς το κηρυγμά του καθόλα είτο και όλος βίος του Ιωάννου και η όλη εμφάνισή του. Αυτός ο Ιωάννης εφορεί ένδυμα υφασμένων από τρίχας καμίλου, με ζώνη δερματίνη γύρω από την μέση του. Η τροφή του δε ο πρόχειρος και ξηρά, δηλαδή ακρίδες από εκείνους που έφεραν ο άνεμος στην έρημον από την Αραβία και μέλη που μέσα ισχυσμάς πετρών αποθήκευαν άγρια μελίσια. 5. Τότε πήγαιναν έξω προς αυτόν οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων και ολοκλήρων της Ιουδαίας και όλης τη χώρας που εξετίνεται εις την δεξιά και αριστερά οχθην του Ιορδάνου ποταμού. 6. Και βαπτίζονται μέσα στον Ιορδάνιν ποταμόν από τον Ιωάννην, συγχρόνω δε τα σαμαρτία των. 7. Όταν δε είδε ο Ιωάννης πολλούς από τους Φαρισαίου και τους Αδουκαίους να έρχονται για να λάβουν το βάπτισμά του, τους είπεν... Απόγονοι των φαρμακερών οχειών που έχετε την κακή αν διότι και οι πρόγονοι σα γεμάτοι από το δηλητήριο τη πονηρία και μοχηρία είσαν, ποιο σα οδήγησε να φύγετε και να σωθείτε από την οργή που πρόκειται με το λίγο να ξεσπάσει. 8. Διανασωθείτε λοιπόν από την οργήν αυτήν, κάμετε έργα αγαθά τα οποία είναι καρπό άξιο τη αληθούς μετανοίας και δείξατε στο το εξή με τα στεναρέτου πράξει σα ότι μετανοήσατε ειλικρινώ. 9. Και μη σα αρέσει να απατάτε τον εαυτό σα και να λέγετε μέσα σα Πατέρα, έχω με τον Αβράμ, διότι σα λέγω ότι ο Θεό έχει την δύναμη και από τα λιθάρια αυτά να αναστήσει από γόνου του Αβράαμ. 10. Τώρα δέ και ο πέλεκη τη θεία Κρίσιο ευρίσκεται κοντά στην ρίζα των δέντρων, έτοιμο να κόψει σύρριζα καθένα άνθρωπο που ομοιάζει προ δένδρον. δέντρων. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν κάνει καρπών καλών, κόπτεται από την ρίζα και ρύπτεται ει το πύρ. Αυτό θα πάθει και κάθε άνθρωπο που δεν έχει καρπό να 11. Είναι δε και δυνατόν και εύκολο να καρποφορήσετε την αρετήν, διότι να μένει εγώ σα βαπτίζω με νερόν προ τον σκοπό του να εισαχθεί τη κατάσταση μετανία. Εκείνο όμω που έρχεται ύστερα από εμέ, είναι λόγω του αξιώματό του και τη θεία φυσαιώ του δυνατότερο από εμένα. Αυτού δεν είμαι άξιο εγώ, ούτε όσο έσκατο δούλος να βαστάσω τα υποδήματά του. Αυτό θα σα βαφτίσει με πνεύμα Άγιον και με το καθαρτικόν πυρ τη Χάριτο. 12. Κρατεί στην χείρα φτιάρι που λιχνίζει. Η δικαίρα κρίση του, δηλαδή είναι έτοιμο να λειτουργήσει και θα καθαρίσει τελείω το αλώνιόν του, είτε τον κόσμο ολόκληρον. Και θα συνάξει τον σύτο του ει την αποθήκη, είτε του εναρέτου ει την ουράνιον βασιλείαν, το δε άχυρον ή τους του θα κατακαύσει μια φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.